Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε και σήμερα να ρίξουμε μια ματιά στα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Συμμετέχοντας σε αυτή τη σοργελιάδα η οποία αποκαλείται ζωή πια διότι κατά της εσούργελο σε κατάσταση <Τι> Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Γιάννης Λαζάρο 2681 4060 <Τι> Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση εδώ είμαστε <Τι> Να σας ακούσουμε κυρίες μου και κύριοι <Τι> Φαντάζομαι σας έκατσε στο λαιμό το αγωνιστικό παϊδάκι <Τι> Φαντάζομαι δηλαδή. Διότι σύσσωμος η Ελλάς Γιόρτασε την <laughs> εργατική πρωτομαγιά Μαμ <mim> <mim> <mim> Τρεις και ο κούκος λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Οι γνωστοί Πώς να τους πούμε Επαγγελματίες <mim> Της επανάστασης Χρόνια δεν είναι τωρινή η κατάσταση Χρόνια τώρα οι γνωστοί επαγγελματίε τη κατάσταση φαντάζομαι και στη δική σα πόλη. Α, δεν είπα καλημέρα στους φίλου τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, στην ΕΜΕΑ, στην Πτολεμαϊδα και αλλού. Με πήρε αγωνιστική διάθεση από νωρί από τα μτσούνια που λένε εδώ στο χωριό μου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσεί εκεί παρακάτω τι είναι τα μτσούνια. Δεν είναι αυτό που πάει στο μυαλό σα αν δεν ξέρετε. Είναι τα μούτρα. Τα μούτρα, το προσώπατο. Λοιπόν, πολλέ. Οι γνωστοί επαγγελματίε ε, της αγωνιστικής ε, χρόνια τώρα τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιοι μισθοί στις πλατείες φαντάζομαι και της δική σας πόλης όπως σας προείπα αλλά και στην Αθήνα όπου εφήτρωσε μια νέα τουλίπα αγωνιστικής διάθεσης ο Γιάννη Μένανίβα φάκι, όπου μελατρία λατρεία οι επαναστάτες τον αγκάλιασαν τον στάρ τη Επανάστασης Διότι έχει και τέτοιους η Επανάσταση Τι να κάνω με αδελφέ μου Όπου έγινε δεκτός με Πως έγινε δεκτός ο Σάκης Ο Τρουβάς στη Νέα Σμύρνη Όπου 15.000 λαού ε, ε, Στριμώχτηκαν για να ακούσουν Αυτό να είδω, Να τραγουδάει Λέμε τώρα εσύ πάρ' το πως Το άξιον Καλά να πάθει το άξιονιστή αφού ο δημιουργός του αυτά το επιφύλασε για το τέλος Διότι εδώ στο χωριό μας κυρία μου και κυρία μου Λένε και μια παροιμία τα στερνά μετρούν τα πρώτα Καταλαβαίνεις τώρα εσύ Όλα αυτά τα μαγαζιά της τελευταίας πεντικονταετίας Πως δούλεψαν, τι έκαναν Και πως στραβολογάνε το λαό όπου τους γουστάρει Όπου τους γουστάρει Αυτά που λε μεγάλε με αγωνιστική διάθεση, λοιπόν, ακριβώ τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιε ντουντούκε. Λοιπόν, ή η... τι. Α, α, ξέχασα, υπήρχε μια διαφορά, ήταν πιο καλέσθητα τα πανό ε, Καταλαβαίνει, όπω λέγαμε και παλαιότερα, να βγάλουν κανά μεροκάματο και οι επιγραφοποιοί. Όχι όλοι, βέβαια, ή του κόμματο. Λοιπόν, και έτσι Εορτάστη κυρία μου και κυρία μου, η εργατική πρωτομαγιά. Βέβαια, η πλειοψηφία του λαού καρκόθηκε από τα παϊδάκια. Τα λουκάνικα από το Λίδλ και άλλα ψητά ή στα όπου ό,τι σκατό είχαν το αφήσαν και στην Εξοχή, διότι και την Εξοχή τη θεωρούν σπίτι του. Ακριβώ όπω κάνουν στο σπίτι του, κάνουν και στην Εξοχή. Δεν ξέρω αν με συλλήβει, φαντάζομαι πω ναι. Αυτά από λοιπόν. Κατά τα άλλα, κυρία μου και κυρία μου, στην Ελλάδα υπάρχει λέει μεγάλη αγωνία, μη γένει η Grexit, μη γυρίσουμε στη Δραχμή. Το θέατρο του Brussels Group συνεχίζεται. Ζητάει έκτακτα μέτρα τώρα, λέει ο Brussels Groupis, για το δημοσιονομικό κενό που φτάνει 3 δι. Τρία δι τρύπα από εδώ, τέσσερα δι τρύπα από εκεί. Διάτριτοι είμαστε, κυρία μου και κυρία μου. Και ο σύμμαχό σου, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, απαιτεί απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Χάιντι και απολευθερώθηκαν οι ομαδικέ απολύσει. Εγώ σου, γιατί δεν δε λέτε ναι, Ποιος να απολύσει. Έχει κανένα δουλειά Μη φοβάστε στο δημόσιο δεν σας πειράζουν Δεν μιλάει για, τη... για το δημόσιο Για ομαδικές απολύσεις <Κι> Όχι λες στι συλλογικέ συμβάσει, Υπάρχει καμία συλλογική σύμβαση εργασίας Δηλαδή κάπου εδώ πέρα Εδώ πέρα δηλαδή Μιλάμε δεν, δεν καταργήθηκαν Αυτά όλα <Κι> Όχι στο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> Καταλαβαίνει, Το δούλευα που τρώμε τώρα δεν, δεν θέλει λέει το τα Ταμείο αυτό και το ερώτημα είναι πού είναι οι, οι εργαζόμενοι για να απολυθούν ομα, ο, ομαδικά διότι αυτοί που εργάζονται αυτή τη στιγμή είναι οι μήνιμουμα απαιτήσει όποιας δουλειά έχει μείνει στην Ελλάδα και ζουν υπό, το, υπό την τρομοκρατία της απόλυσης με μισθούς Βουλγαρίας και αυτά μαύρα. Τι, <Τι> είναι ένα, και όχι λες συμβάσεις εργασίας. ποιε συμβάσεις εργασίας. Πήγε κανένα καινούριο να πιάσει δουλειά και είδε πουθενά καμιά σύμβαση εργασία. Ορίστε παρακαλώ. Ναι. Ά, να οι ναι. να από επενδύσει. Να υπάρχουν νόμοι δηλαδή για να έρθουν να. Άστε. Καλά κύριε Τελεκρότα Καλημέρα Ωραία όρνιο τη κλεισούρας Μου λέει ο ε, Εμείς μου λέει μπορεί να κάνουμε Πολιτική εβδομάδα, Αλλά αυτή μου λέει κάνουν πολιτική πεντικονταετίας Πρέπει μου λέει να είναι έτοιμοι οι νόμοι Για την ε, Για τους επενδυτές, Οι οποίοι θα έρθουν να επενδύσουν Και θα προσλάβουν κόσμο Αμαν Γι' αυτό μπήκαν στην ουρά όλοι Για να προσληφθούν στι επενδύσεις Αγαπητέ μου θα σου εκφράσω, θα σου πω το εξής Αυτά όλα δεν είναι πολιτική πεντικονταετίας Σε έναν υποδουλωμένο λαό δεν χρειάζεται πολιτική Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις Λοιπόν, αυτά όλα είναι θέατρο καθημερινό Για τους γνωστούς λόγους Διότι θα σου πω ένα απλό παράδειγμα Έτσι, πες ότι έρχεται εδώ και επενδύει Λέμε τώρα, Α, υπόθεση κάνουμε Επενδύει μία εταιρεία και προσλαμβάνει 10.000 κόσμο Λέμε τώρα ρε παιδί μου υπόθεση κάνουμε Και τους δίνει αυτά που τους δίνει Θέλεις ότι λέει ο νόμος που δεν λέει τίποτα λέει Και ξαφνικά αυτοί Θέλουνε λέει να κάνουν απεργία Αχα. Ή να πάνε κόντρα στα συμφέροντα του επενδυτή Συ τι λες να γίνει δηλαδή Θα βγει ο συνδικαλιστής μπροστά με την ντουντούκα και θα, θα λέει διάφορα ξεχνάς ένα βασικό πράγμα ότι δημιου... καταρχάς δημιουργείται το ευρωπαϊκό στρατός οι η, η, η στρατοί και οι αστυνομίες των μελών κρατών της ΕΕ είναι ευρωπαϊκότεροι των Ευρωπαϊ... ευρωπαίων ναζιστών οπότε τι πεντηκονταετίας δηλαδή τι θα γίνει ας σε εγώ τώρα για ποια συλλογική σύμβαση εργασίας δηλαδή τι να λέει αφού αυτή τη στιγμή ο άλλο δουλεύει για 200-250 ευρώ κάτω από το τραπέζι μαύρα. Δηλαδή, αν, να το λέει η συλλογική σύμβαση αυτό. Α πούμε, όπω λέει του Βούλγαρου, ότι θα πάρει ε, ή του Αλβανού 2-2,5 ευρώ την ώρα αμοιβή. Λέμε ρε, παιδί μου τώρα. Σε ένα λαό τέτοιο, σαν ετούντων εδώ. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν νόμοι, είδε πουθενά να τηρούνται. Εδώ είναι ένα μπάχαλο όλα. Εδώ είναι εικόνα τηλεοπτική. Συνδικαλιστές ε, του Κόλου 40 χρόνια τώρα Με ντουντούκες και με, με αδεδίδες Και με γεσειέδες με, με όργια κατάχρησης Χρήματος Λοιπόν και κλοπών Αυτή είναι η δηλαδή, Τι θα αλλάξει αύριο Θα βγει κανένα καλός συνδικαλιστής Και θα παλέψει για το δίκιο του εργάτη Αμήν μην τρελαθούμε εντελώς τώρα Πουλημένα το Μάρια θα είναι και σήμερα Θα είναι και, σήμερα, θα είναι και αύριο Οπότε λοιπόν βλέπω στο φίλο τηλεακροάτη ότι αυτά είναι για το καθημερινό για το, να δικαιολογούν και το Μαροκάματο εκεί οι και για το καθημερινό θέατρο απέναντι στη δυστυχία ενός κομματιού που αποκαλούνται ακόμη οι Έλληνες και όχι στην πλειοψηφία, στη δυστυχία ενός κομματιού της μειοψηφίας που φέρουν την ελληνική ταυτότητα Αυτή είναι η κατάσταση Όλα τα άλλα τι είναι, Είναι καθημερινό θέατρο. Και λέει τώρα το Βερολίνο: Απαιτεί το Βερολίνο συμφωνία πακέτο. Ναι. Και όχι ενδιάμεση συμφωνία. Και η ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί με λύση πακέτο και φέρει μαντελή ένα πακέτο, ε, ξέρω εγώ, πέντε με απώλεια, ξέρω εγώ, τρία χωρί κρομίδι και δύο χωρί τζατζίκι. Και οδεύουμε προ την τελική λύση του μνημονίου στα μέσα Μαου και όχι τον Ιωνίου. Πιο γρήγορα δηλαδή. Απλά να μπουν οι υπογραφέ πιο γρήγορα. Εμεί ε, θα ξαναπούμε ότι φυσικά και δεν υπάρχει καμία λύση. Φυσικά και δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα. Αναμένουμε την επόμενη μέρα. Που δηλαδή σα το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πως θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή πώ ξυπνήσανε εδώ μια μέρα. Η προγονή μα και ήταν διοικητή στην κομμαντατούρα ο Γερμανός Πώ τη ζήσαν αυτή τη μέρα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και εμεί αυτή την επόμενη μέρα όπου ο... ο αρτινός ας πούμε διοικητής Γερμανοτσολιάς θα εκτελεί επί... επί λέξη τις εντολές της κεντρικής εξουσίας όποια θα είναι αυτή αν θα είναι αριστεί ΩΤΙΚΙΙΑ κοίταμε και ας κλαίω, όπως και αν με βλέπει Τι άλλο να περιμένουμε δηλαδή Να μας σώσει ποιος ο Μανιός ή το Τσακαλώτο <Τι> Ναι το Τσακαλώτο γιατί θα, αυτό δεν το πήρα θα πάρει. Και πώ θα πληρώνουν οι γρήες. Πού θα βρουν λεφτά, Πού θα τις δικές κάρτες οι Μάλιστα Έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου Δεν το είχα τσιμπρίσει αυτό και το, και το λογαριασμό του κοινωνικού αγαθού Της λεμιτό μου που λέγεται ΔΕΗ Πρότασε να τον πληρώνω Μέσω πιστοτικών κρατών Για να κονομάνε και από εκεί οι τράπεζες Όλη, όλη η ζωή μας κατάλτει μια τράπεζα μεγάλη Η τράπεζα Ότι πει η τράπεζα Οπότε όπως καταλαβαίνει, Όλα αυτά τα σουρταφέρτα και. Μουσική Απλά ήθελα πραγματικά να πιάσω αυτού του ανθρώπου οποίοι αγκάλιαζαν εκεί το βαρουφάκι και του κάνω μια ερώτηση. Έτσι ρώταγα εγώ τώρα: Τι δουλειά κάνει, φίλε Αχ, σε ποια υπηρεσία είσαι. Α, κατάλαβα. Μουσική ναι, λοιπόν, τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Με ούτε για δείγμα, και μην το περιμένετε. Τελείωσε το θέμα αυτό στην Ελλάδα. πια Επένδυση ούτε για δίγμα Παρακαλώ. Τι, είσαι. Τι είσαι, το τσακαλώτο. Ναι. Α, τσακαλώτο. Έλα. Έλα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έλα, για. Για. Μου θυμίζεις αυτό το βέλασμα. Μου θυμίζεις Λοιπόν... Αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη, με τα δανεικά να πληρώνεται ο στρατός με τα δανεικά από τα δανεικά να τρώνε οι μέτεροι να πλουτίζουν τα λαμόγια, να συνεχίζουν να πλουτίζουν τα λαμόγια και να πληρώνονται τα χοντρά λεφτά δηλαδή από το καντήλι του Χριστού στην Παναγία να τα παίρνουν και οι δανειστές τα δουνουτού και τα λιμπάν και τα λιμπάν Με ροκάματο δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε για δείγμα Επένδυση δεν Λέμε τώρα αν γίνουν αυτοί οι αγωγοί Αυτά δεν είναι επένδυση Αυτά είναι παραχώρηση ελληνικού εδάφους Τα έχουμε ξαναπεί αυτά να μην κουραζόμαστε Και αυτό δεν είναι επένδυση Αυτά λοιπόν Αυτά λοιπόν συνεχίζει να κάνει Η αριστερή πατριωτική κυβέρνηση Η οποία εκλήθη Να διαχειριστεί Αυτό το σύστημα το οποίο Δεν θα το ονομάζαμε καπιταλιστικό Κατοχικό Θα το μπορούμε να το πούμε εδώ και πέντε χρόνια στην Ελλάδα εκλήθη να διαχειριστεί ένα κατοχικό σύστημα Γι' αυτό την εκλέξαν και εξάλλου Ως ανάχωμα για να συνεχιστεί η εργασία Είναι ορατό Είναι καθαρό πια είναι, είναι ορατό και καθαρό Δεν χρειάζεται καμία ανάλυση Και καμία πονηρή σκέψη Οπότε Κυρία μου και κυρία μου Να τελειώνουμε δηλαδή Είναι το θέμα Παρακαλώ Αχα. Και θα, θα, θα εκφραστεί ξανά Θα σφιχτεί όμως καλά Έλα Τα λέμε Ο Δημοκρατικά ο λαός, μεγάλε Κύριε Τηλεγραντά μου Εκφράστηκε όπως λέμε τώρα Μέχρι και το τσακαλό το είπε ότι Αν δεν γίνεται θα τη, τη λύση Θα τη δώσει ο λαός Ποια λύση να δώσει ο λαό βρε παντέρμε Βρε παντέρμο, μυαλό έδωσε λύση ο λαό. Και σου επαναλαμβάνω αν θες να σε κουράσω λίγο ακόμα Άντε και τον κάλεσε στο λαό σε εκλογές σε δημοψήφισμα Και βγάζει ο λαός αυτόν που θέλει Ποιος θα χαρεί στο τέλος Ο Γιούγκερ και ο Σούλτζε Θα χαρούν Η Μέρκελ παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Α μπράβο ναι ναι Ναι ναι Ναι ναι ναι μπράβο Μπράβο έχεις δίκιο τηλεακροατή μου Ο λαός πήγε να δώσει τη λίστο 2-11 Αλλά ο Τσακαλώτο, ο εντεταλμένος Τον γύραγαν από εδώ και από εκεί Να κάνει προεκλογικό αγώνα του Τσίριζα Τον είχαν φέρει και εδώ Και μου είχε πει τότε ένας Άσε με μωρέ να τον βαρέσω μωρέ Λοιπόν τον είχαν φέρει και εδώ που λες Τι να πει δε... Ακόμη δεν μίλαγε ελληνικά Λοιπόν ναι Τι να πει το Τσακαλώτο τώρα ρε μεγάλε Φαντέρ ε, με. Το τσακαλό των ναι, έχεις έχει δίκιο. Το 2011 πήγε να τη δώσει τη λύση ο λαός Αλλά βλέπεις ότι αυτό το λαό ακόμα τον λιδωρεί και το, ακόμη και το κοκουέ τον λιδωρεί σήμερα. Έμω πάντω δεν έχει σημασία, εντάξει, στο ξεπεράσουμε και αυτό, κι αυτό και α μείνουμε στου αγωνιστέ Της ε, δημοκρατίας Λοιπόν, οι οποίοι όπω λέμε, το, κοιτάνε να το σπρώξουν το θέμα να τελειώνει. Να πάρουμε το φουτανιφτάρε να πληρώσουμε, ρε. Να πληρώσουμε. Λοιπόν, ε, η αριστεροπατριωτική κυβέρνηση κυρία μου και κύριε μου δεν απαιτεί πλέον συμφωνία και λεφτά αλλά να δηλώσουν η εταίροι ότι έχει γίνει πρόοδος Μάστα. Oh, μάστα θέλει η κυβέρνηση να δηλώσουν η σύμμαχοι και οι συνέτερη, να ότι έγινε πρόοδος στο Eurogroup έχουμε μεγάλη αγωνία διότι μεγάλα δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι έτσι και φας πρόοδο Έχεις λυμμένα όλα τα προβλήματά σου. Τι έχουμε και το ρωμανιά, το καντελανάφτι. Τι είπε ο ρωμανιάς για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στις κύριες <αίσθηκε> συντάξεις που ζητάνε οι δανειστές, δήλωσε ότι αν αυτό περάσει, τότε οι κύριες συντάξεις θα πάνε στα 200 ευρώ. Εγώ εντάξει, λες να πέσω τόσο έξω, λέγανε 300-350, εγώ έλεγα 250. Γιατί αυτά τα νούμερα ο Ρομανιάς ο Καντυλανάφης, ο αγωνιστής της Δημοκρατίας Δεν τα πετάει τυχαία Μην νομίζετε ότι αυτά τα νούμερα τα πετάνε τυχαία Εντάξει Λοιπόν, αν αυτό πάνε Τότε οι κύριοι, εντάξει, θα πάνε στα 200 ευρώ Επανέρχομαι και σου λέω Μπορείστε Όχι, εντάξει, θα είμαστε κανέκοσάρι ευρώ πάνω από την Βουλγαρία Όχι, όχι, όχι Όχι, όχι, όχι πιο, πάνω, πιο πάνω. Πρέπει δεν μπορεί να μας βάλουν από κάτω από τη Βουλγαρία Διότι εμείς γεννήσαμε τη Δημοκρατία stupid, we... Όχι γι' αυτό μας δίνουν 20 ευρώ πάνω από είναι, είναι η αμοιβή μας Συγχρός είναι το τρίτο εδώ μακρύτερο Έλα γεια Οπότε λοιπόν μας λένε οι δανειστές Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος της κύριας Εντάξει από το επόμενο έτος <laughs> Λεγάλε δεν τα πετάει τυχαία, σου λέω τα νούμερα ο, ο, ο Ρωμανιά. Τα νούμερα δεν τα πετάει τυχαία. Και ξαναρωτήσεις, ξαναρωτάω όταν σα κουράζω. Ξυπνάτε αύριο και η σύνταξή σα είναι στα 250 ευρώ. Ξυπνάτε δημόσιοι πάλι αύριο και από το 1500 ειγού και 1300 ειγναικα, σε πηγαίνουν στα 300 ειγού και 250 ειγναικα. Τι θα κάνει, Μεγάλε, θα βγει ο Ντοντούκα ο όξιος συνδικαλιστής και θα βάλει τα στήθια του μπροστά να σε σώσει Α, Λέμε ρε παιδί μου τώρα Ένα σαπάκι λαός καταντήσαμε αγαπητέ μου ο οποίος καρτερικά περιμένει ε, Καλά, οι πολλοί βαυκαλίζονται βέβαια ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν τα μιστά που παίρνουν και να κάνουν τη ζωή που κάνουν Λοιπόν, περιμένουμε καρτερικά το τέλος τον ολοκληρωτισμό ο οποίος ο νούπο, δηλαδή έρχεται <Τι> Αμάν Τι έγινε ρε παιδιά Η πρόεδρος της Εθνικής Τραπέζης και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Βαθυπασοκομούρα Βαθι... Η κυρία Λούκα Κατσέλη προειδοποιεί ότι κινδυνεύει η ρευστότητα και προτρέπει την κυβέρνηση να κάνει πίσω στις διαπραγματεύσεις Αμπό. <Τι> κυρία μου και κυριέ μου Όπως βλέπεις Όλα αυτά τα πρόσωπα Τα οποία διαδραμάτισαν τον εγκληματικό ρόλο Για να ε, οδηγηθεί η ζωή σου Εκεί που οδηγήθηκε Είναι σε κέρια θέσει, Έχουν φωνή και μιλάνε Προβάλλονται καθημερινά από τα Δεν βλέπουμε το τετριμένο που Και τέτοια συστημικά Μέσα μαζικής εξαθλίωσης Είναι αυτά Και από κάτω εσύ να παλαμακίζει Τους τρουβάδες, τους κατσέλιδες Και όλου αυτούς οι οποίοι σε οδηγήσαν εκεί που σε οδηγήσαν <συλί> και αναφωνούμε λοιπόν τα θέλει ο κόλος σου μεγάλε νιώθεις <συλί> θέλεις ξύσιμο νιώθεις πώ το λένε αυτό ξύσε με λίγο εδώ <συλί> τι παθαίνεις όταν ξύσε με λίγο εδώ <συλί> έχεις μια φαγούρα εκεί στην γλουτιαία περιοχή <συλί> λοιπόν, αυτοί οι Λούκα Κατσέλη λοιπόν και όλα αυτά τα προσώπατα δεν συμμετείχαν σε τίποτε απολύτως <συλί> σε τίποτε απολύτως δεν συμμετείχαν στο σφάξιμο αυτής της χώρας Και τώρα έρχεται λοιπόν και σου λέει Αυτά που σου λέει Διότι διορίστηκε εκεί που διορίστηκε Για να παίξει το παιγνίδι Των ε, κατακτητών Η κυρία Κατσέλη Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση Και όλα αυτά τα σούργελα Τα οποία ε, Φέρουν την ταμπέλα του πολιτικού Ψσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ ο Λαφαζένιν. Πώ είχαμε το Λένιν. Έχουμε το Λαφαζένιν τώρα. Άρε Λαφαζένιν. Αν δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε θετικά την κοινωνία, τότε πρέπει να παραδώσουμε τη σκητόλη. Θα θέλουμε να ρίξουμε τα χέρια μα στον νεοφιλελεύθερο βούρκο, είπε ο Λαφαζένιν. Αγαπητέ μου Λαφαζάνι, θα σου επαναλάβω και θα σου πω μια γκβέντα. Α τμποαρτνά. Από τη στιγμή που συμμετέχει σε όλο αυτό το πανηγύρι που λέγονται εκλογές, και διαχείριση αυτού του πολιτικού συστήματος Είσαι χειρότερος από τους νεοφιλελέ Εσύ τώρα μπορεί να έχεις την ταμπέλα Του αριστερού Αλλά δεν είσαι απλώς νεοφιλελέ Είσαι ναζιστέ Ακριβώς γιατί είσαστε όλοι ναζιστέ Με, Όχι όπως το έλεγαν ναι, ναι. Είσαστε όλοι νεοφιλελέ Είσαστε όλοι ε, Καθήκια Μέχρι κεραίας Συμμετέχετε ενσυνείδητα στη σφαγή συμμετέχετε συνείδητα σε όλα και φυσικά εμείς αναπαράγουμε την παπαριά που θα πείτε γιατί πρέπει να κάνουμε και εκπομπή. Τι να κάνουμε δεν μπορούμε να παίζουμε συνέχεια το άξιονιστή με το Σάκη Ρουβά δεν θέλουμε να κρίσετε άλλο Τι να κάνουμε Κατάλαβες μεγάλη ποια είναι η άποψη Ο Τρουβάς λοιπόν θα περάσει το άξιονιστή στην νεολαία και ο Λαφαζάνης στην επανάσταση στο λαό Παρακαλώ Ουρίστη η κοινωνία την αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί είμαστε αρνητικοί και μας ολά ζητεί θετικά ο Λαφαζάνης. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε Δηλευράτα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε λαφαζάνη, την κοινωνία, την κατάδεια αυτή τη κοινωνία, συμμετείχε για να φτάσει εκεί που έφτασε το πράγμα. Συμμετέχει αυτή τη στιγμή στη διαχείριση αυτής της κατοχικής ιστορίας και ιστερίας την οποία ζει ο Έλληνας Μη μας λες λοιπόν ε, κύριε Αλαφαζέν παπαριέ με συχωρίς που ο, ο, χρησιμοποιώ αυτή τη γλώσσα, εσύ χρησιμοποιεί αυτά που χρησιμοποιεί ως εξουσία για τον πολιτισμό και για τα άλλα, ας πω και εγώ μια, μια κουβέντα παραπάνω διότι αυτός, για, γιατί ο Έλληνα άιντε να πούμε εξαιρωμένων ε, είναι ένα τομάρι και μισό. Ένα τομάρι και μισό, το οποίο πέρα από την κολάρα του, από τη σύνταξή του, από το μισθό του και από τη λαμογιά του, δεν κοιτάει τίποτε. Πού θέλει να το δει αυτό, Στην καθημερινή έκφραση τη ζωή. Στι πολιτείε που ζει, στι πλατείε που ζει, στα χωριά που ζει, δε γύρω σου λοιπόν. Όλοι αυτοί που σου ταλανίζουν τη ζωή, που δεν μπορεί να ανέβει σε πεζοδρόμιο, που μπορούν να σε πατήσουν στον δρόμο, είναι ψηφοφόροι. Ακριβώ αυτή λοιπόν, αυτό είναι ο νέο Έλληνα. Πέρα από το ότι είναι, α πούμε, και απόγονο του Περικλέα, εντάξει, τέτοιο μαλάκα είναι, να στο πω έτσι, ο Μα όπω αυτοί που εκτέλεσαν 8 άγρια άλογα στα Ζήρια Κορινθίας Λοιπόν, με όπλα, αυτοί είναι οι μαλάκε. Λοιπόν, αυτοί είναι οι ψηφοφόροι. Και θα μου πει, ρε, μεγάλε, του βάζει όλου σε ένα τσουβάλι. Ναι, ρε, του βάζω όλου σε ένα τσουβάλι. Σένα τσουβάλι, κλείστε ρε μπουρδέλα τη τηλεοράσει σα. Ε, μια βραδιά. Μην ακούτα αυτά τα σούργελα, μια βραδιά. Αυτοί σας οδηγήσαν και μας οδηγήσαν στην τρέλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο νεοέλληνα. Αυτό είναι ο λαός των νεοελλήνων Λοιπόν, και φυσικά όταν σου πετάει την παπαριά ο Λαφαζάνη, Άμα δεν πετύχουμε, τι να πετύχει Τι ακριβώ να πετύχει, Να διαχειριστεί καλύτερα εσύ την κατοχή από το Σαμαρά από τη στιγμή που στήριξες τη ζωή της οικογένεια σου σε δανεικά Την κόρη θα στην πηδίξει ο δανειστής Και να στην πήδαγε θα ήταν το λιγότερο Θα στην κάνει πουτάνα σε μπουρδέλο Και θα πανηγυρίζεις Και θα λες «Α, η κηφτιά μας είναι λίγο, ο, ο, λίγο αραβωνιασμένη» Είναι λίγο, λίγο αραβωνιασμένη Δηλαδή δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσει αυτό Διότι σου έχει κατακλείσει το ξύγκι τον εγκέφαλο Της ευζωίας Κατάλαβες Απόγωνε το Περεκλέα Και του λεονίδα ε, Στένεψε λέει λίγο η πανοπλία Γιατί είχε Ο καιρό πως το λένε γρασία και στένεψε η πανοπλία Και δεν με χωράει Που πας ωρε τα λεπωρε Σου χώσει Από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά Μια μαλακία στον εγκέφαλο Και κουσχεύς από πίσω Κόσα κόσα μη Μιλάμε και ξένες γλώσσε. Ορίστε! Ναι. Αν την πλήνατε με αριέλ την πονοπολία και τη γυαλίσατε με μπράσο! Τη γυαλίσατε με μπράσο! Αλλά, ja. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά, σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά, ναι, ναι. Όπου μας συμφέρει έχουμε δικά μας μεγάλε όπου δεν μας συμφέρει έχουμε άλλα. Ο γεγονός είναι ένα. Ότι όσο καλό έκανε αυτό το διαδίκτυο, τόσο πιο απέκαψε τον εγκέφαλο και τον εο... νεοελλήνων Παραπέρα δεν ξέρω τι έκανε στους άγλου, αλλά τον νεοελλήνων τον εγκέφαλο τον απόκαψε τελώς. Διότι δεν ήταν απλά οι μιμαθής οι νεοέλληνες ήταν αγράμματη. Αγράμματοι, έτσι Αυτή η παραγωγή των τελευταίων 40 χρόνων από τα σχολεία έφτιαχνε αγράμτο, οι οποίοι, ξαφνικά, α πούμε, έμαθαν του άλλο μια παπαριά στο διαδίκτυο. Έλληνας είναι Όποιος μετέρχεται της ελληνικής παιδείας Δεν του είπε φυσικά τι λέει παρακάτω Αυτό το πολυμένο το Μάριο Ισοκράτης Ολα. Το πήρε λοιπόν ο Ελληνάρας Το από Ισοκράτης ο... Πα, Το παρακάτω Τράβα ψάξε το και βρέστο ρε μεγάλα Δεν θα σου το πω εγώ ο... Τράβα ψάξε και βρέστο ο... Το τομάρι λοιπόν ο Ισοκράτης Ο χειρότερος του Σαμαροβενιζέλου Λοιπόν Παρακαλώ Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστός, σωστός. Μ' άρεσε, μ' άρεσε, μ' άρεσε. Ναι, τηλεακροατή μου το λέμε για του άλλου. Οι Έλληνε δεν μετέρχονται τη ελληνική παιδεία. Μετέρχονται τη αμερικάνικη, μετέρχονται τη ευρωπαϊκή. Yeah. Κατάλαβα, είναι αυτό το κομπλεξικό του γύφτου. Δεν μιλάω για του γύφτους γύφτους του φίλου μου, του Αθήγανου. Αυτό που εντελείμε του, του λόγου αποκαλούμε γύφτο. Ήπερε yeah. μεγάλη ο Μακρυγιάννη αυτό. Τι είπερε ο παπάρα. Τίποτα δεν είπε. Ένα τρελό ήτανε. Ο οποίο πήρε τα γαλόνια του σφάζοντα Έλληνε. Α, εξεσ... ξεσκάψε λίγο το κεφάλι σου να πούμε. Κατάλαβε. Τα... Έτσι τα πήρε τα γαλόνια και ο Παπαδόπουλο και έγινε πρωθυπουργό. Λοιπόν. Έσφαζε Έλληνε και έγινε. Πήρε σε καμιά μάχη, έκανε τίποτα, θα τον καραϊσκάκι. Όχι. Αλλά το απομακρυνιάνει μεγάλε Έλληνα Χεσέ μα, πάμε παρακάτω. Αυτό το κακό έκανε το διαδίκτυο. Ρίτρα λοιπόν. Α, τώρα για τον καντιλανάφι Ζανιά. Στάπαμε για τον Λαφαζένιν, πως τον είπαμε, ο Λαφαζένιν Άσε μεγάλε σου χω έρχεται ο Παπαντρέας Έρχεται ο Παπαντρέας Έγραψε άρθρο ο Και τι έγραψε Θυμήθηκε τη δημοκρατία Λοιπόν, και λέει το δημοψήφισμα που θα έκανα εγώ Θα εξανάγκαζε τους Έλληνες να πάρουν μια απόφαση να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. κυρία μου και κυρία μου, για να τελειώνει το θέμα, οι ηλίθιοι, διότι αυτός εκεί εμπίπτει και δεν το λέμε με καμία εμπάθεια, λοιπόν, και οι σημερινοί ηλίθιοι χρησιμοποιούν όπως είπαμε την δημοκρατία κατά το δοκούν. Σε ξαναρωτάω, Κάνες δημοψήφισμα και εκλογέ αυτή τη στιγμή. Ποιο θα τρίβει τα χέρια του, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ και η ενωμένη φασιστική Ευρώπη. Γιατί. Διότι θα σε οδηγήσουν Να δώσεις 50% στο Τζίπρα Ξέρω εγώ που θα δώσεις Και θα σου πει μετά αύριο ο Σόιμπλε Βρε μαλάκα Σου δώσα δημοκρατικά την ευκαιρία να με το Στο διάλο Εσύ δημοκρατικά θέλεις κατοχή Σκάσε και κολύμπα λοιπόν Εκεί εμπίπτει λοιπόν και Το σκεπτικό του Παπαντρέα Κυρία μου και κυρία μου Το σκεπτικό λέμε τώρα να πούμε Αυτά που τον βάζουν και λέει διότι, διότι η κατάσταση είναι τετελειωμένη τετέλεστε είπαμε σας το είπαμε και προχθές ηλί ηλί τσίπρα λαβαχθανή τέλος περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα και βέβαια φυσικά θα ασχοληθούμε μέχρι εκείνη τη μέρα να δούμε τι θα μας επιτρέπουν την επόμενη μέρα με τις παπαργίες του Λαφαζένιν με τις παπαριές του Παπαντρέα και με, με όλο αυτό το θέατρο που παίζει η αριστερόπατριωτική κυβέρνηση κυρία μου και κυρια μου Κυρία μου και κυρία μου, ετοιμάζεσαι τώρα για δήλωση έτσι. Μέχρι και 52 δικαιολογητικά, για μία δήλωση θα πρέπει να τα κάνει 52 δικαιολογητικά. Και αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να τα κρατάς σπίτι. Γιατί σε 10 χρόνια μπορεί να έρθει η κυρία... Ε, πώς τη λένε... Μοντεζήμα, πώς τη λένε αυτή ρε την παλιά κνίτισσα, που είναι επί της οικονομίας. Η κυρία... Όχι η κυρία Λαφαζάνη η κυρία... Oh, αυτή που είναι με το κατσαρό του μαλλί, το σταλινικό. Κυρία? Hey. Η κυρία αυτή λοιπόν, τέλο πάντων, είπε των οικονομικών: ναι. Να έρθει σε δέκα χρόνια και να σου πει πού είναι τα στοιχεία. Διότι μην ξεχνά ότι θα κάνει ελέγχου σε βάθο δεκαπενταετία στου τραπεζικού λογαριασμού και θα του πει του καναλάρχη. Πριν 15 χρόνια είχε πεντακόσια ευρώ. Γιατί τα σήκωσε ένα βράδυ και. Πού είναι η αποδείξεις ότι πήγες τα μπουζούκια και τα έφαγες Τα 500 ευρώ Κατάλαβες μεγάλε ναι, Κατάλαβες. Αυτό είναι το μυαλό της κυρίας Πέρα κόλλεις κεφάλι μου τότε. Όχι μωρέ δεν λέγεται λαφαζάνι Δεν με σκάσκης Λέγεται κυρία Βουηθάτε ρεθκίμ και ξέν Μπράβο Πως λέγεται ρε Α. Α κυρία Μπαλαμπάνη Ναι για ah, αυτό μου λέγει Λαφαζάνι ο καναλάλης Βαλαβάνι, τα μπέρδεψε όλα ναι. Έλα, γεια Ε, βέβαια, ο ένας Λαφαζάνι, ο άλλος Βαλαβάνι Τι φιλή είναι αυτοί, ρε yeah, yeah. Τι φιλή είναι αυτοί, Άννη Λαφαζάνι, Βαλαβάνι yeah, yeah. Τι φιλή είναι αυτοί, να πούμε yeah. Τι φιλή είναι αυτοί yeah. πάντων, κυρία μου και κυρία μου Σημασία έχει πάντως Ότι ε, Μέχρι 52 δικαιολογητικά και να τα κρατάς τα δικαιολογητικά να τα βάζεις στο πώς το λένε ρε παιδί μου στο χρηματογκυβότιο διότι αρθεί με μεθά η κυρία Βαλαμβάνη και θα σου πει ε, Χάιλ Αρε πού σήμουν άμα Κατάλασες, μεγάλε ότι αυτοί τώρα πρόσεξε αυτοί είναι πατριώτες είναι δημοκράτες και όποιος έχει φωνή απέναντι σε αυτή τη λέλαπα δεν είναι πατριώτη. Του κουλάνε φαρδιά πλατιά μια ταμπέλα, ει οι φασίστε. Εμεί οι φασιστέ. έλεγε ο Βόιδαρο όταν είχε γράψει το γράμμα στο εντόπιο εδώ ε, τη κομμαντατούρας Εμεί οι φασιστεί, ε, είμαστε καλοί άνθρωποι και αγαπάμε του Γερμανού. Γι' αυτό ε, θέλουμε να, να πολεμήσουμε του κομμουνιστέ. Εμεί οι φασιστεί. Αυτά έλεγε ο Βόιδαρος. Λοιπόν, εξόλης και προόλης κυρία, κυρία μου και κυριέ μου, άντε περικαλώ. <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτός, ναι. <κυρίζει> Είχε κάνει και επανάσταση ο Βόιδαρος. Έγραφε το Κώστας με όμικρον. <κυρίζει> Υπάρχει το σημείο με αυτό. <κυρίζει> Όπως, γιατί ο Βα, και ο Βαροφάκης έκανε επανάσταση και έγραψε το Γιάννης Μενανή. Έτσι και ο Βόιδαρος, ήταν επαναστατικός τύπος Και έγραφε το Κώστας με όμικρον Λοιπόν τι να κάνουμε τώρα ρε μεγάλε Πώς είναι, είναι αυτό το, το νεζεστέ Του λένε αυτό που βάζουν στα γλυκά οι γυναίκες Πώς το λένε Εμείς οι φασιστέ Εμείς οι φασιστέ Ήταν φασιστέ ο Βόιδαρο Άρε Βόιδαρε Άρε Βόιδαρε Και βοηδαρόπουλα Που κυκλοφοράτε στην κοινωνία Γιατί είναι πολλά τα βοηδαρόπουλα Μην ομέσως το είναι λίγα. Και είναι και σε κέρια θέσεις Πάνω απ' όλα Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι Έλληνες Θα μπορούν να έχουν βιβλιάριο υγείας του όχι Αμάν Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν τα χρήματα για να καλυφθούν οι ιατρικές του εξετάσεις Τα φάρμακα Και όλα όσα δικαιούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο της υγείας τι γιατί και πως Ποιος θα το κάνει αυτό Ο φίλος μου ο Αλέξης Ο φίλος μου ο Αλέξης 18 κατηγορίες δωρεάν καλά εντάξει για να, για να μπεις τώρα σε αυτή την ιστορία Θα σου πω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται μόνο on, Παρακαλώ oh, Και τι να κάνουμε κυρία Μονατσούς να τις πιτάξουμε στον δρόμο της ανασφάλισης Είμαστε οι ναζιστέ <Τι Τι> ναι, ναι, ναι. Να κάνουν δημοψήφισμα Τέρμα Γιατί πε... πέρασε η γάτα το πιστοδρόμιο Δημοψήφισμα Να έχει ο Αλέξης κοστούμι μπλε Δημοψήφισμα Να είναι πιο αριστερό στην πλατφόρμα Ο Λαφαζάνης θα γύρει η πλατφόρμα Να μας πλακώσει από κάτι πλατφόρμα Παρακαλώ Επίσης δεν είστε ναζιστέ Είστε φασιστέ Για πες λοιπόν Ποιο νοσοκομείο Τι με κάνετε δήμαρχο <fait> Θα με κάνετε δήμαρχο ρε Ναι <fair> <fair> <fair> Γιατρό Αφού δεν έχω δίπλωμα Με βάλατε γιατρό δεν πειράζει, Πασόκινα αυτό με βάζεις και Καλά αυτό το ξέρουμε Είναι, είναι παλιό το τέλο. Ρε εσύ ε, ε, Καλά έρχεστε να μας πείτε Αυτά που συμβαίνουν τώρα Αυτά που συνέβησαν πριν από τέσσερα χρόνια Τάπαμε Έλα Έλα Δεν σου πω τώρα, περίμενε Έλα ρε ψιφυριστέ δεν είστε ούτε ναζιστέ ούτε φασιστέ, είστε ψιθριστέ. Mm. Λοιπόν, ρε Σί, τι θα τον έκανε τον Δήμαρχο που, που έμεινε άνεργο ο άνθρωπο. Τον διόρισε στο νοσοκομείο, το, τα, τα είχε βγάλει ο Καναλάρχη αυτά. Ορίονταν να πούμε γι' αυτό βαρέθηκε και ο Καναλάρχη να ορίεται και πήρε του δρόμου. <laughs> <laughs> πήρε σαν την τρελή του Σαγιόρ. <laughs> <laughs> πήρε του δρόμου ο Καναλάρχη. Εγώ <laughs> τι μου λε τώρα να πούμε. <laughs> <ρε>, μεγάλη να πούμε. <laughs> Ποιο θα έβγαινε, ρε Άμα δεν το διορίζα με τον διορίζαμε το Δήμαρχο Ποιος άφηνε να κάνει επανάσταση προχθές yeah. Στην Πλατέα Με τα πανά Άρε μπροστά παέν ο αρχηγός και πίσω το εσκύλι <laughs> 2,5 εκατομμύρια λοιπόν Τέλος Βέβαια δεν ξέρω αν διαβάσατε στον τοίχο και το ρεπορτάζ Του ξενοφόντα για την υγεία Χαιρέτατα τα νοσοκομεία που ήξερες είναι... Δεν είναι χρεοκοπούν, έχουν χρεοκοπήσει ήδη διότι τα γύρω στο 900 εκατομμύρια ευρώ χρωστάνε και πήραν γύρω στα 43 για να ανταποκριθούν σε προμήθειες και τέτοια Κατά τα άλλα μεγάλε να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη Και να πληρώσουμε 120 άτομα ορχήστρα έχουμε Η οποία ορχήστρα παίρνει και μισθό Δεν ξέραμε σελίδε. Ναι για τα έξοδα Κυρία μου και φίλε μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, η αφεντική να σου, όχι με συγχωρείς η σύμμαχό σου η Μέρκελ, α, πήγε στον Ταχάο. Πήγε να τιμήσει τα θύματα. Τα, όχι τα θύματα, πήγε του προγόνου τη, γιατί οι προγονεί τη ήταν θύματα. Που αναγκάζονταν οι άνθρωποι και μύριζαν εκεί στον Ταχάο, που τσέκυγαν εκεί τι ανθρώπινε. Και βράμαγε και λοβρά και οι πρόγονοι τη Μέρκελ αναγκάζονταν να μυρίζουν. Πήγε λοιπόν στον Ταχάο. Και είπε είναι υποχρέωσή μα να θυμόμαστε του ανθρώπου που διώχτηκαν και βασανίστηκαν επειδή σκέφτονταν διαφορετικά. Όχι. Πίστευαν διαφορετικά και ζούσαν διαφορετικά από την αντίληψη του εθνικοσοσιαλισμού. Κατάλαβε. Δηλαδή εμεί του πήραμε και του καίγαμε εδώ αυτού. Σκεφτόμασταν διαφορετικά και ήρθατε λοιπόν εσεί και μα λέτε διάφορα σήμερα. Να σου κάνω μια ερώτηση, κυρία Μέρκελ, πριν από την πλάκα. Επειδή τώρα, αφού του έκαψε όλου, του σκότωσε όλου, αυτού οι οποίοι σκεφτόταν αντίθετα με τον εθνικό σοσιαλισμό και είπε: Πρέπει να του σεβόμαστε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ισχύει για αυτού το ίδιο για αυτούς που σκέφτονται αντίστοιχα με τον ευρωδημοκρατισμό, τον οποίο επιβάλλει εσύ και η παρέα σου. Ψηλά γράμματα, ξηλέ ερωτήσει. Ο άλλο δεν έχει χωνέψει ακόμα το σκληνάντρο από την Πρωτομαγιά. Θα κάτσει να σκεφτείτε τέτοια πράγματα. Λέμε ρε παιδί μου τώρα, διότι εσύ, σαν ηγέτιδα της, ε, του ευρωναζισμού, πρέπει να πει εδώ στου εντόπιου υποτακτικούς σου. Αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία να σε ενημερώσει, να μην κολλάει ταμπέλε σε όποιοι είναι αντίθετοι με αυτή την ευρωλέλαπα. Αυτή τη, αυτό το φασισμό, τον ναζισμό τη ευρωλέλαπα. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, ποιο βγήκε πρώτο στι εκλογέ των δημοτικών υπαλλήλων, Ποιο κόμμα. Ποιο κόμμα Έλα, γεια σου Παϊσόκ, Μεγάλε, το Παϊσόκ, ποτέ δεν πηγαίνει. <laughs> Ο Παϊσόκ λοιπόν πρώτος. Τι έγινε, ξαναγύρισαν οι πασουξίδες στα Πάτρια Εδάφη. Σω λέει, ε, βγάλαμε, βάζουμε τους δικούς μας που ξέρουν. Πήγαμε και βάλαμε λαφαζάνε, και τέτοια τώρα. Μάλιστα, α, Μεγάλε, είναι, αυτή είναι η Ελλάδα. Θα άμα δει εσύ αλλαγή, ελπίδα και αξιοπρέπεια, Έλα να μου τη σταμπάρει στο αριστερό γλουτί, στην αριστερή μου γκλουτιαία περιοχή γιατί στη δεξιά έχω άλλη στάμπα. Έχω άλλη, έχω τατουάζ. Άρη συνδεγκαλισμό, αρή συνδεγκαλισμό για μιας έτσι και Δεν έχεις αξιοπρέπεια Τώρα που βγήκε στο Αμα να Αμα να λέει Αυτό που πρόσκειταν στο ΣΥΡΙΖΑ Αμάνα, αμάνα, αμάνα, αμάνα, αμάνα, Έφυγε ο περίφημος Μπαλασσόπουλος από ο Πρόεδρος. Έλα. Ναι, μάλλον, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τι νομίζεις, γιατί τα κάνουν αυτά τα παιγνίδια για να σε σώσουν. Άμα δουν και αποδούν, θα κάνουν κόμμα όλα φαζένιν. Που θα, είναι, θα εκφράζει του επαναστάτε. <laughs> λοιπόν. Και ένα ακόμα ο Τσίπρας Ο ένας θα ο αριστερό, να παναχωθούν εκεί ας πούμε επαναστάτε. Με σοκ, Με μεγάλα Με και τέτοια. Είσαι. Και ο Τσίπρα θα είναι ο πιο. Ε, θα είναι ο. πώ να το πούμε. Okay. Πώ να το πούμε τώρα. Ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Δεν μπορείς να πεις ποιο ήταν ο κακό και ποιο ο καλό. Ήταν ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Τώρα θα λαφαζένιν, λέμε γιατί. Πολλά θα κάνουν μεγάλε προκειμένου να διαχειριστούν την εξουσία και είναι δια... το κακό είναι ότι είναι διατεθειμένοι να τα κάνουν. Κατάλαβες, Έλληνά μου, που θα σε σώσουν. Οχοχοχ, τι έχουμε. Ζητάνε μέσω τροπολογία οι ΣΥΡΙΖΕΙ, βουλευτές, οι περιφερειάρχες να μην έχουν επαγγελματικό ασυμβίβαστο και μάλιστα να πάρουν τα μιστά του και το κέρδος από την εργασία. Μπράβο, αυτά είναι, ρε. Γιατί παλεύει ένα στιγμή να αποκτήσει και άλλα εισοδήματα υπογράφουν οι βουλευτές κυρία Γεροβασίλη κύριος Πετράκος κύριος Θελερίτης και κύριος Κριτσοτάκης μάλιστα υπογράφουν γιατί σω τώρα εδώ το χαμένο που έξω τι ήταν αυτό γκάστρονοι για γιατί τι δουλειά τι δουλειά ξέρεις αυτό είναι δουλειά πώ το λένε Άμα σέρνει η Ελλάδα ε, Άμα οργάζει Ξέρεις αυτό Άμα οργάζει η Ελλάδα Φωνάζουν το... Κάπως τον λένε αυτόν Και της βάζει εκεί τα διάφορα Και την καθιστά έγκυο <laughs> Να μην παίρνει τα μισθά από εκεί Εδώ οργάζει ολόκληρη η Ελλάδα μεγάλη. Δεν τα οργάζει η Ελλάδα Αυτά που λες μεγάλε Καλά κάνετε παιδιά Διότι ήταν μια αδικία να υπάρχει ασυμβίβαστο ε, Στον περιφερειάρχη ναι, βλέπεις έχει τόσο πολύ δουλειά ο περιφερειάρχης που θα προλάβει κατάλαβες πρέπει να ναι, ρε, ζούμε σε μια κατάσταση τρέλας ζούμε σε μια κατάσταση τρέλας κυρία μου και κυριέ μου την οποία ε... την οποία κατάσταση τρέλας θα ζητήσουμε από τους θεούς να τους... βάλουμε ένα τραγούδι να εξευμενήσουμε τους θεούς ας να μας φερθούν καλύτερα άντε ακούστε το τραγουδάκι και γυρνάμε να κλείσουμε παρέα Υπίζω μετά από αυτά να πούμε τις θυσίες που κάναμε Αν μα λυπηθεί κανένας θεός Πας και περάσουμε τα επόμενα δευτερόλεπτα Κυρία μου και κυρία μου Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναδά Εμείς τι άλλο να σας πούμε Να σας ευχαριστήσουμε Για την τιμή που μας κάνετε Να μας ακούτε Για τις πάνω απ' όλα ναι, Μην ξεχάσετε να πάτε στο δημοψήφισμα Λοιπόν και στις εκλογές που θα κάνει ο Λαφαζένιν και ο Τσίπρας και το τσακαλότο, μη μου ξεχνάτε το τσακαλότο. Είχα ένα φίλο ρε παιδιά του Στρατούλη, αδερφικό χρόνια. Χρόνια δεν ζούσα χωρίς Στρατούλη, λόγω Επανάσταση Τώρα μου κόλλησε και το τσακαλότο. Δεν ζω χωρίς τσακαλότο. Πώς δεν ζει ο Μπραν Πίτ με την, Ατζε... χωρίς την Ατζελίνα Τζολί, Τζολί τι λένε οι πώς... λέει Ε, δεν μπορώ να ζήσω και εγώ χωρίς τσακαλότο. Μην το μακρυγραβάω το θέμα, μην το μακρυτραβάω. Κυρία μου, κυρία μου, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, για την τιμή, για τις ωραίες παρατηρήσεις. Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας και να σκάσει πιθερά σας. 1,5 FM STEO